Δεν τεκτιβάκια Καλησπέρα μικρή βαρό Καλώς ήλθατε Σ' ακόμα ένα επεισόδιο Αυτού εδώ Του τίμιου του podcast του podcast που έχει έρθει για να κάνει τι, Γιώργο. Για να ξυπνήσει τον Ηρακλή Παρό και την Miss Marple που κρύβουμε μέσα μας, Μαρία. Ναι, είμαστε εδώ λοιπόν για ακόμα μία τρίτη στα υπέροχα αυτιά σας. Είμαστε εδώ, είμαστε οι Crime Groupers, όπως καταλάβατε. Για όσους είστε καινούργοι σε αυτό εδώ το κανάλι, να πούμε ότι μπορείτε να πάτε να μας ακούσετε στο Spotify, στο Apple Podcast. Και στο stream. Όποιο θέλει, ναι. Μπορείτε επίσης να διαδώσετε αυτό εδώ το τίμιο, το podcast και μέσω του YouTube, για όσου δεν ακούνε τα επεισόδια μέσα από κάποια πλατφόρμα. Αυτό με το YouTube πρέπει να το θυμάμαι κι εγώ σιγά σιγά, γιατί όλο το ξεχνάω. Τι να κάνουμε, εντάξει, δεν πειράζει. Και μπορείτε να έρθετε στην πάρα πολύ ωραία τη σελίδα μα στο Instagram, CrimeGroupersKTAVLA Podcast, όπου εκεί ανεβάζουμε εικόνε και πληροφορίε από όλε τι υποθέσει τι οποίε φέρνουμε. Και εκεί μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μα, όπω επίση και να μαθαίνετε τα νέα αυτού εδώ του τίμου του podcast. Πόσε φορέ τα πιστευλά λέξεις τίμιο να το πω στα παιδιά να το κάνουν drinking game. Ε, Αυτά πρέπει να τα παρατηρούν μόνοι τους πια δηλαδή, και να έτσι. τα κάνουν παιχνίδια μόνοι τους. Έτσι. Θα είναι μια τίμια προσπάθεια. Α, μπράβο. Παιδιά. Α, να πούμε επίση, γιατί αν δεν μπενέπει στο σπίτι σου θα πεάζει σε πλακώσει, έτσι λένε, ότι για να μα βοηθήσετε επειδή είμαστε τέτοιε φάτσε, μπορείτε είτε να κάνετε κάποιο share το επεισόδιο το οποίο ακούτε, είτε να το βαθμολογήσετε. Αν θέλετε, μπορείτε να τα κάνετε και τα δύο, γιατί έτσι είστε μερακλίδε. Βέβαια δεν βαθμολογούμε το επεισόδιο, βαθμολογούμε το podcast σαν συνολική προσπάθεια. Αλλά κάθε βαθμολογία βοηθάει και πού μπορούν να το κάνουν αυτό στο Spotify ή στα Apple Podcast. Επίση, μπορείτε να πατάτε like στα επεισόδια στο YouTube, γενικά έτσι να υπάρχει μια αλληλεπίδραση γιατί όπω έχουμε πει, Πάμε φορέ ο αλγόριθμο δεν ξεχνά. Μπορείτε επίση να υποστηρίξετε έμπρακτα αυτό εδώ το τίμιο το κανάλι. Άλλη μία. <laughs> το πια. <laughs> το έβαλα. Κερνώντα μα καφεδάκια στην πλατφόρμα του Buy Me a Coffee, που μπορείτε να τα βρείτε αυτά, βέβαια. Όλα στο τα έχουμε μαζεμένα στην περιγραφή μα. Ακριβώ και τα έχουμε όλα μαζεμένα στο προφίλ μα στο Instagram. Ωραία. Τι, Τι εβδομάδα Χαίρομαι που θα λέγαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα Εννοείται τέρι μου Τι ε. εβδομάδα ήταν αυτή Ήτανε μια εβδομάδα όπως όλες οι υπόλοιπες Αυτό έχει είναι Αυτά είναι <laughs> Το μόνο καλό το οποίο έγινε ναι. Ήτανε ότι η πανάθα μα έγινε εφτάστερη. Πήραμε το Europa League μετά από 12 χρόνια, μέσα στο Βερολίνο, ενάντια στη Ρεάλ Μαδρίτη και οριακά κάει και η Αθήνα. Με την καλή την έννοια, πάντα κάει και η Αθήνα. Ναι, εντάξει. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν βανδαλίσανε πολύ, δεν βάλανε φωτιέ αμάξια, κάτι στρακαστρούκες ρίξανε. Που, να πω εδώ πέρα ότι πρέπει να υπάρξει ένα φορέας ο οποίο θα βγάλει αθόρυβα πυροτεχνήματα. Γιατί, πρώτον, γιατί για τα δεσποτάκια τα οποία είναι έξω και φρικάρουν τη ζωή του όλα αυτά που γίνονται. Δεύτερον, για τα 20 ζωάκια τα οποία είναι μέσα στο σπίτι, και αυτά φρικάζουν τη ζωή του. Εντάξει και για εμά του ανθρώπου που, οκ, okay, ρε παιδί μου, αν τα μάτια τελειώνουν 12 η ώρα το βράδυ και οι πανηγυρισμοί κρατάνε μέχρι τι 2.30 κρίμα είναι. Και εμεί άνθρωποι, είμαστε να κοιμηθούμε θέλουμε. Πηγέ θέλουν να μα έχουν πει ότι εκεί στην Αλεξάνδρα που έγινε όλο το πανηγυράκι, κράτησαν λέει μέχρι τι 2.30-3. Ναι. Ε, εντάξει. Και στο ζωγράφο, από ό,τι πήρε τα αυτοί μου, μέχρι τι 1.30-2, Ναι, γιατί μετά κατεβήκαμε μπροστά κάτω. Αυτό κατάλαβα. <laughs> Οπότε εγώ γενικά δεν είχα κάτι το ιδιαίτερο να πω Δεν είχες, όχι είχα. πώς πέρασες Πέρασα ωραία Είχες μια νορμάλη εβδομάδα Νορμάλκηση <laughs> Αρχικά να πω ότι την προηγούμενη Τετάρτη ήταν τα γενέθλια του συνποδκάστερ μου Σας ευχαριστώ πέρα. όλους και όλες πάρα πολύ που στείλατε μηνύματα Να πω λοιπόν ότι περάσαμε πάρα πολύ ωραία Βέβαια εγώ την επόμενη μέρα ήμουν σαν του μονόκερου Δηλαδή ήμουν χάλια Χάλια. Αλλά. Είναι χάλια το κέρα του μονόκερου Ήταν. Απορία τώρα, μου ήρθε. Ωραία. <laughs> Όχι, γιατί ο μονόκερος <laughs> γενικά δεν μπορεί να είναι χάλια, γιατί δεν υπάρχει. Α, ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ωχ, τι να πω. Να πω σαν τον κόλλο μαϊμού. Θα πω σαν τον κόλλο μαϊμού. Και okay. θα ρωτήσω ξανά. Είναι χάλια ο κόλλο. <laughs> Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι ό,τι πιο. Έκφραση είναι, Γιώργο. Έκφραση. Εντάξει τώρα κι εσύ. Δεν πειράζει. Είμαστε εδώ για να τι αναλύουμε αυτέ τι εκφράσει. <laughs> Τέλεια. Κατά τα άλλα. Στο Ελλαδιστάν ναι. είχαμε μπόλικα νέα. Μπράβο που ασχολείσαι εσύ, εγώ δεν μπορώ. Τι εννοεί, Καταρχά, ε, καγκρά ο κόσμο. Την προηγούμενη εβδομάδα έσκασε ένα τρελό νέο. Όπου μάθαμε πω στη Χαλκίδα οι εφοριακοί είχαν στήσει ολόκληρο κύκλωμα και λειτουργούσαν σαν μαφία. Οκ. Okay. Ναι, απειλούσαν καταστηματάρχε. Να πούμε ότι ζητούσαν ποσά από 250 ευρώ έω 10.000 ευρώ, όπου ήταν τα ρήφα, ανάλογα με το κατάστημα και ανάλογα το τι ήθελε το κατάστημα, Κάποιες είτε του διευκολύνανε με κάποια θεματάκια που μπορεί να είχαν, αλλά φτάνανε ακόμη και να του απειλούν λέγοντά του ότι θα του στείλουν έλεγχο ναι. και καλά του ζητούσαν χρήματα ώστε για να μην στείλουν τον έλεγχο, βάλε αυτά τα λεφτά. Να ρωτήσω κάτι, να ρωτήσω γιατί εγώ ζω στον κόσμο τη μπανανία. Αυτοί ήταν η κανονικοί εφοριακοί, ή ναι. ήταν απαταιώνε που. Ναι, ναι, όχι εφοριακοί, κανονικοί. Και αυτοί οι εφοριακοί τι κυρώσει θα έχουν για αυτά που κάνουν. Υποτίθεται ότι κάποιοι προφυλακιστήκανε, κάποιοι άλλοι αποφυλακιστήκανε. Τι αυτά; okay. Ναι. Κάτσε, κάτσε. Τώρα έχουμε εξελίξει πάνω σε αυτό το θέμα. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε. Ζωάρα. Άμα σου πω ότι δεν πήρε τίποτα ταυτή μου. Ναι, ναι. Επίση εσωτερικό έλεγχο τη ΔΟΗ διέταξε η ΑΔΕ για να δούνε τι γίνεται και στι υπόλοιπε. Μήπω τυχόν έχουμε πανέξυπνα παιδιά και σε όλε τι υπόλοιπε. Ε, μάλλον θα έχουμε. Ε, σίγουρα θα έχουμε. Εν μεταξύ καινούριο πράγμα. Πέσαμε από τα σύννεφα. Δεν το περιμέναμε. Εφοριακό και να ζητάει λεφτά. Πιάσα <Τι> να νομικό. Κι έναν εφορία <Τελίου> <Τελίου> <Τελίου> <χει> <χει> Κακό. Θα βάλω το τραγουδάκι, μην νομίζετε. Βέβαια, να πω εγώ κάπου εδώ ότι δεν θα έπρεπε να δημοσιεύουν τέτοια άρθρα. Γιατί? Γιατί θεωρητικά αυτοί οι οποίοι μπορεί να είναι παράνομοι μαθαίνουνε, παράνομοι ξέρει, με την έννοια ότι μπορεί να κάνουν παγαποντιέ, να... ναι. μαθαίνουνε μέσα από τα άρθρα και μέσα από την προβολή. Ότι θα γίνει έλεγχο και θα φροντίσουν να καθαρίσουν τα ίχνη του. Ναι, αλλά μπορεί και επειδή βγαίνουν και λένε αυτά και όσου απειλούνται. Αν γίνεται κάτι παρόμοιο και σε άλλε περιοχέ, όσου απειλούσαν να βγουν και να πούνε ότι και εμάς μα απειλούσαν από να... την τάδε, ξέρω εγώ, Δόη. Ρε τι εφορίε. Ναι, μωρέ, λες και παίρνουν λίγα λεφτά τα παιδιά. Σοκαρίστηκα. Επίση, την προπροηγούμενη εβδομάδα, βασικά τέλη τη προπροηγούμενη εβδομάδα, είχε σκάσει ένα νέο με δηλητηρία συμμαθητών στη Λαμία ναι, που το... ήταν από ένα σχολείο. Το είδα Ωραία. αυτό Ωραία. Και το Σάββατο θα πήγαιναν να κάνουν έλεγχο στο εργοστάσιο από το οποίο υποτίθεται ότι βγήκαν αυτά τα τρόφιμα. Ναι, παραγωγή, οκ. Okay. Ναι, και όλο τυχαίο ξέσπασε μια μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε μεγάλο μέρος του εργοστασίου. του εργοστασιού, ναι. Να ρωτήσω κάτι Να τώρα, ρωτήσω πάνω σε θες. αυτό που λέ. <laughs> <laughs> Ο Χίος, πότε έβγαλε το, το βίντεο που μιλούσε... Αυτό... αυτό ήθελα να πω, θα το πω σε λίγο, ναι, ναι, δώσε για μου Ναι, γιατί εγώ από αυτό το βίντεο ουσιαστικά μπήκα στη διαδικασία να δω τι έγινε με, αυτό το... mm. με αυτές τις τροφικές δηλητηριάσεις. Λοιπόν, Και, ναι, αυτό που ξέρουμε... <laughs> θα τα πούμε, θα τα πούμε. Ναι. Αυτό που ξέρουμε λοιπόν είναι πως οι εξελίξεις είναι κατηγιστικές mm -hmm. καθώς οι έρευνε που διεξήθηκαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων στη εγκατα του εργοστασίου τροφίμων για να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά προέκυψαν πως ήτανε... Τι ήτανε? Εμπειρισμός από πρόθεση. Κάτσε να δεις. Βγαίνανε το μεταξύ όλοι και λέγανε ότι όλο αυτό ήταν τελείως τυχαίο. Το πήγαν να το ρίξουνε βασικά στα παιδιά, ότι κάποια από τα παιδιά είχε γάστρα εντρίτηδα και κόλλησε όλα τα υπόλοιπα... Mm -hmm. Στην πορεία αποδείχθηκε ότι δεν είχε κανένα παιδάκι για και ότι κόλλησαν όλα από αυτό το τρόφιμο, το οποίο και φάγανε. Δεν ξέρουμε ακόμη τι και πώ, δεν έχουν βγει. Καθώ και δεν ξέρουμε και τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονταν αυτά τα τρόφιμα. Γιατί πολύτιμα αρχεία και πολύτιμε πληροφορίε χάθηκαν στη φωτιά. Στη φωτιά η οποία μπήκε, από ό,τι μάθαμε, τυχαίες. καθόλου. Τυχαίω, από ό,τι μάθαμε, από εμπρισμό. Επίση, να πούμε ότι ήταν Σάββατο όταν μπήκε η φωτιά και δεν υπήρχε κανεί. Κανεί τα Σάββατα και τι Κυριακέ δεν υπάρχουν φύλακε στα Amostácia να τα προσέχουν. Φύλακες λογικά υπάρχουν. Όπω και να έχει, υπάρχουν κάμερε. Δηλαδή θέλω να πω και συναγερμό. Δεν μπορεί κάποιο να, να ανοίξει ένα εργοστάσιο και να μπει. Ναι, ε, αλλά πώ έχουμε μάθει να τα λύνουμε εμεί εδώ τα προβλήματά μα και τα... τα θέματα τα οποία έχουμε. Εν τω να φανταστούμε όλοι ότι στη διαδικασία για να ερευνήσουμε το ποιο μπορεί να μπει και τα λοιπά, οι κάμερε όλε. Τυχαίω δεν λειτουργούσαν. Δε θα λειτουργούσαν. Ε. Φυσικά. Μένουν ήταν... να το ανακαλύψουμε κι αυτό. Ε, ναι. ε, θα ήταν η περίοδο των αλλαγών. Αυτό. Και αυτό που ήθελα να αφήσω στο τέλο λοιπόν ήταν αυτό. Χίος έχει Κάνει ένα βιντεάκι. Τώρα δεν ξέρω πώ τον συμπαθείτε ή τον αντιπαθείτε τον Χίο. παρόλα αυτά, στο συγκεκριμένο σκηνικό ήταν ε, άψογο. Ε, πήρε τηλέφωνο και έκανε φάρσα σε εκείνο το εργοστάσιο, από το οποίο παρήγαγαν τα τρόφιμα. Και έκανε και καλά έναν αστυνομικό από το τμήμα τη Λαμία. Και ζήτησε διάφορε πληροφορίε. Και ζήτησε τέλο πάντων τον υπεύθυνο του εργοστασίου. Από τον οποίο μάθαμε ότι ο κύριο που έχει το εργοστάσιο είναι. Είναι βουλευτικό μέλο τη κυβέρνηση. Ναι, ναι. Τι καλά. Και γενικά ακούστηκαν ρε παιδί μου έτσι πολλά ωραία πράγματα Ναι ναι ναι όποιος δεν το έχει δει το βιντεάκι και θέλει να το δει Μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα να του το στείλω Φυσικά και ναι Γιατί εγώ το έχω κατεβάσει <laughs> Καλού κακού μην γίνει κανένα μπράφ και το κατεβάσουν το βιντεάκι Ναι ρε παιδί μου και να ξεκαθαρίσουμε για ακόμα μια φορά Ότι δεν δηλώνουμε την πολιτική μας θέση Αλλά στην προκειμένη περίπτωση φάνηκε ότι αυτός ο επικαλέστηκε άνθ για να μπορέσουν να τον βγάλουν λάδι Λίγο πιο καθαρό ρε παιδάκι μου <laughs> Να το περάσουν σαπούνι Έτσι ναι <laughs> Τέλος πάντων Τι ωραία που περνάμε σε αυτή την Πανανία Τι ωραία τι ωραία εγώ αυτά είχα. Είχαμε δυστυχώς και μια αυτοκτονία στην Κρήτη από μια 17χρονη, από την οποία από ό,τι είπε η μητέρα της, όπως νομίζω το χαρακτήρισε και η ίδια, σκοτεινή έμπαινε στο σπίτι, σκοτεινή έβγαινε από το σπίτι. Αυτό, κρίμα το κορίτσι. Κρίμα το κορίτσι και εντάξει τώρα εγώ θα πω για το, τον τελευταίο τίτλο άρθρου που είδα στα social ότι ο μητροπολίτης της περιοχής κάτω στην Κρήτη δεν δέχεται να διαβάσει όπως είναι σύνηθες το νεκρό κορίτσι πριν το θάψουν γιατί ήταν αυτοκτονία και λένε και καλά ρε παιδί μου ότι ο χριστιανισμός δεν τη δέχεται την αυτοκτονία σαν, σαν πράξη ναι ναι είναι τέλος πάντων αλλά αυτά μου φαίνονται μικρότητες θέλω να πω Προφανώς. γιατί γιατί <laughs> <laughs> Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, είναι μάλλον δικό μου. Ναι, οκ. Okay. Εγώ αυτά είχα σαν νέα. δεν ξέρω εσύ αν είχε κάτι άλλο. Δεν είχα. Δεν είχε. Δεν είχα. Να περάσουμε λοιπόν γρήγορα, γρήγορα. Στα ανέκδοτα. Τέλεια. <χει> η φίλη μου η Ελένη από μικρή κατήχε την τέχη των πολεμικών τεχνών. Γι' αυτό μικρή τη φωνάζαμε Ελενίτζα. <χει> Πώ λέγεται ο Ισπανό που δεν τρώει το παραμύθι. <χει> Πώ. Έλα τώρα μοιχέσαι. <χει> Ωραίο αυτό Και ποπ συγκρότημα του οποίου τα μέλη έχουν πρόβλημα με τον προστάτη τους Ποιο Κατουράντουράν <laughs> Αυτό ήταν ωραίο Μπράβο σου Μπράβο για τα ανέκδοτα που έφερες Τι κατεβάζει ο σπάιντερμαν όταν θυμώνει Τι Ιστούς και Παναγίες <laughs> <laughs> Φτάνει φτάνει Ιστού και Παναγίες λοιπόν, ε. Και για όσου έχετε μείνει εδώ και δεν έχετε κλείσει το επεισόδιο από τα ανέκδοτα, να σα πω ότι πήρα ρεπό. Και όχι απλά πήρε ρεπό. Πήρε ρεπό και εγώ έφερα μία υπόθεση η οποία έγινε στο ίδιο μέρο ναι. που έγινε η εξαφάνιση των Σόντερ. Στο Φέιτιβιλ. Τι λε τώρα. Ναι, και... τελείωσε. τελείως ξεχού όλο αυτό Εντάξει <laughs> ναι, Γιατί έψαχνα τι υποθέσει και μετά έκανα και εγώ το, συν, το συνδρυμό ότι ξυστεί. Αυτό το Φέιτιβιλ. Έχει πολλά. Μάλλον έχει Κάτι, ρε, παιδί μου. Έχει πολλά. Οπότε είναι επεισόδιο με το οποίο κλείνουμε τον μήνα μη Έτσι. Μήνα Μάιο Μυστήριο. Ωραία. Είναι το τελευταίο επεισόδιο. Μετά θα μπορέσουμε επιτέλου να φέρουμε πάλι τι υποθέσει που φέρναμε και πιο πριν. Θα ξέρουμε του δολοφόνου. Ναι, καλά, μην παίρνει όλα <laughs> Αυτό. Επίση, να πούμε ότι η Δεντεκτυβάκη μα είπε: Μια σκηνική και υπόθεση που θα φέρει από εκεί, πω εκεί στα απαλάχια όρη λοιπά, Διάφορα ανεξήγητα φαινόμενα έχουν συμβεί. Ναι, έχουν συμβεί. Όπω επίση και ότι. Υπάρχει ολόκληρη λίστα την ναι. οποία και βρήκα που είναι ε, απαλάχια μέρτερ με τραγούδια. Ναι, έλαρε! Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει, okay. uh -huh. τώρα εγώ φοβάμαι να μπούμε σε αυτά τα νερά γιατί θα πάρουμε τη δουλειά του κονσπάιραση. <laughs> <laughs> Όχι, Δήμο, τα παιδιά. Γιώργο, Φιλιά. Όχι, τα παιδιά. Γιώργο, καλή σεζόν. Α, μπράβο, ναι, ξεκινάει η Πόπο. Σω, είμαστε εννοείτε. Να ξαναταξιδέψουμε στο Faetiville τη Βόρεια Καρολίνα. Μα άρεσε να πάμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι. Όχι. <laughs> <laughs> <laughs> Όχι. <laughs> η νοσοκόμα Ντέπι Γούλφ εξαφανίστηκε αφού έφυγε από τη δουλειά τη στι 4 μετά μεσημβρία στι 26 Δεκεμβρίου του 1985. Την προηγούμενη ημέρα είχε γιορτάσει τα Χριστούγεννα με την οικογένειά τη. Όταν δεν εμφανίστηκε στη δουλειά την επόμενη, η οικογένειά τη ανησύχησε. Όπα, όπα, Γιατί οι ομοιότητε είναι πάρα πολλέ. Λε, ε. Και σένα Χριστούγεννα είναι υποθεσή μου. Και εμένα Χριστούγεννα είναι υποθεσή μου το 1985. 85-40 χρόνια μετά! Ναι. Τι συμβαίνει τα Χριστούγεννα. Στο Faetiville. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Για πε, για πε. Για πε, για λέω, για λέω. Όταν δεν εμφανίστηκε στη δουλειά τη την επόμενη ημέρα, η οικογένειά τη ανησύχησε. Οι γονείς της, τη, Τζονεν Τζένι και ένα φίλο, ο Κέιβιν Γκόρντον, πήγαν στο σπίτι τη. Ένα απομονωμένο σπίτι 7 μίλια έξω από το Faetiville τη Βόρεια Καρολίνα. Επειδή η Ντέπι ήταν ιδιαίτερα τακτική και σχολαστική, του αυτό που βρήκαν στο σπίτι τη και γύρω από αυτό. Θα ρωτήσει τώρα εσύ τι βρήκαν. Να σου πω, τι βρήκαν. <laughs> <laughs> το αυτοκίνητό τη ήταν παρκαρισμένο σε διαφορετική θέση από το συνηθισμένο. Υπήρχαν αρκετά κουτάκια μπύρα διάσπαρτα γύρω από το ακίνητο και οι σκύλοι τη δεν είχαν ταϊστεί. Η στολή τη επίση ήταν πεταμένη στο πάτωμα τη κουζίνα και η τσάντα τη ήταν σπρωγμένη κάτω από το κρεβάτι τη. Θα βρουν επίση ένα παράξενο μήνυμα στον τηλεφωνητή τη Ντέπη. Είχε καταγραφεί νωρίτερα εκείνη τη μέρα, με τον Καλούντα να ισχυρίζεται ότι έλειπε από τη δουλειά της για αρκετές μέρες. Για Ντεπ, yeah, δεν σε είδα στη δουλειά σήμερα. Απλά αναρωτιέμαι πώς είσαι. Αν μπορείς, κάλεσέ με εδώ στον θάλαμο. Είμαι στο 822 7007. 07 ή κάλεσέ με στο σπίτι το βράδυ. Λείπεις εδώ και πολλές μέρες και με κάνεις να ανησυχώ που λείπεις και σήμερα. Θέλω απλά να σιγουρευτώ ότι είσαι καλά. Αντίο. First, new today at Αυτό το μήνυμα όπως αποδείχτηκε ήταν λάθος. Γιατί η Ντέπη ήταν στη δουλειά τη την προηγούμενη ημέρα. Η οικογένειά τη έψεξε την περιοχή γύρω από τη Λίμνη και πίσω από την αυλή τη Ντέπη. Ωστόσο, δεν βρήκαν κανένα ίχνος τη. Όταν η Τζέννη προσπάθησε να την αναφέρει ω εξαφανισμένη στην αστυνομία, τη είπαν ότι δεν θα εμπλακεί μέχρι να περάσουν οι 72 ώρε που πρέπει να περάσουν για να δηλωθεί κάποιο αναγνωούμενο. Στι 31 Δεκεμβρίου του 1985, πέντε μέρε μετά δηλαδή την εξαφάνισή τη, το γραφείο του Σερήφη άρχισε επιτέλου την έρευνά του. Οι χρησιμοποιήθηκαν για να ψάξουν για την οσμή τη Ντέπη, αλλά δεν βρήκαν κανένα ίχνο τη. Την πρώτη μέρα δεν έγινε έρευνα στη λίμνη. Την πρωτοχρονιά του 1986, η Τζέννη ζήτησε από δύο δίτες και συγκεκριμένα τον Γκέβιν Γκόρντον, ο οποίο ήταν ο άνθρωπο που είχε βοηθήσει στην αρχή του γονεί τη για να τη βρούνε και φίλο της Ντέπη, και ο Γκόρντον Τσάιλντρες για να ψάξουν στη λίμνη. Να πούμε κάπου εδώ ότι η λίμνη ήταν πολύ ρηχή, με ήπια κλίση, ενώ στον πάτο τη υπήρχε πολύ παχαλά. Άσπη. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο Γκόρντον βρήκε δύο σειρέ από ίχνη, και σημάδια αποσύρσιμο στο βυθό. Τα ακολούθησε και περίπου 10 μέτρα από την όχθη της λίμνης και σε βάθος μόλις 1,70 εκατοστά, βρήκε το σώμα της Ντέπη τοποθετημένο περίεργα μέσα σε ένα βαρέλι 200 λίτρων. Δηλαδή, το κεφάλι μέχρι και την πλάτη ήταν μέσα στο βαρέλι, ενώ το υπόλοιπο σώμα έπλεε. Η αστυνομία κλείθηκε στο σημείο και πήρε το σώμα τη ντέπι από τη λίμνη. Η νεκροψία, η οποία έγινε 2 Ιανουαρίου 1986 έδειξε ότι δεν υπήρχαν ούτε ναρκωτικά ούτε αλκοόλ στον οργανισμό τη και πω η αιτία θανάτου προσδιορίστηκε ω πνιγμός. Βέβαια δεν επιβεβαιώθηκε, μια και πηγέ λένε πω μέσα στα πνευμόνια τη βρέθηκε σχεδόν μισή κουταλιά του γλυκού νερού. Ωστόσο ο Κέβιν, ο οποίο ήταν εμπλεκόμενο στην έρευνα και διάσωση, πίστευε ότι ο θάνατό τη δεν ήταν συνεπής με τον πνιγμό. Σύμφωνα με αυτόν, τα θύματα του πνιγμού έχουν συνήθω τα μάτια και το στόμα του ανοιχτά, Καθώ και τα χέρια του τεντωμένα. Ωστόσο, το σώμα τη δεν βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Επίση, φαινόταν αρκετά καθαρό σε σχέση με τη βρωμιά η οποία υπήρχε στη λίμνη. Οι αστυνομικέ έρευνε πίστευαν ότι η Ντέπη πέθανε κατά λάθο πέφτοντα στη λίμνη ενώ έπαιζε με του σκύλου τη. Η οικογένεια και οι φίλοι τη, βέβαια, δεν το πίστευαν αυτό. Σημείωσαν ότι το ισχυρότερο στοιχείο ήταν το γεγονό ότι το σώμα τη βρέθηκε σε βαρέλι. Παραδόξω, οι ερευνητέ ισχυρίστηκαν ότι δεν υπάρχει καθόλου βαρέλι. Πίστευαν ότι ο Κέβιν και ο Γκόρντον. Είχαν δει το μπουφάν τη να φουσκώνει από το νερό. Ωστόσο, και ο Κέβιν και ο Γκόρντον ισχυρίστηκαν ότι αυτό που είδαν ήταν σίγουρα ένα βαρέλι. Επίση, η Τζέννη ισχυρίστηκε ότι είχε ακούσει κάποιου από του ερευνητέ να μιλούν για τη μεταφορά του ω αποδεικτικό στοιχείο. Τέλο, πριν από την εξαφάνιση τη Ντέπη, αυτοί και αρκετοί άλλοι θυμόντουσαν ότι είχαν δει αυτό το βαρέλι δίπλα στο σπίτι τη. Χρησιμοποιούνταν για σκοποβολή εκείνη την εποχή. Όταν η Τζέννη πήγε εκεί στι 27 Δεκεμβρίου, είχε εξαφανιστεί. Αλλά το αποτύπωμά του ήταν ακόμα στο έδαφο. Λίγου μήνε μετά το θάνατό τη, η μητέρα τη είχε την ευκαιρία να εξετάσει τα ρούχα που βρέθηκαν στο σώμα τη. Μετά από την εξέτασή του, πίστηκε ότι δεν ανήκαν στην ΤΕΠ. Το παντελόνι φαινόταν πολύ μεγάλο. Το στρατιωτικό μπουφάν δεν ανήκε καν σε αυτήν ή στον αδερφό τη. Το σουτιέν τη ήταν τρει φορέ μεγαλύτερο από το κανονικό μέγεθό τη και τα παπούτσια ήταν τρία νούμερα μεγαλύτερα από το κανονικό τη μέγεθο. Ωστόσο η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι τα ρούχα ανήκαν σε αυτήν. Η Τζένι πίστευε ότι. Ότι ένα από του δύο εθελοντέ από το νοσοκομείο ήταν ο δολοφόνο τη Ντέπη. Και οι δυο του είχαν προσπαθήσει να αναπτύξουν σχέσει μαζί τη, αλλά και οι δύο γνώριζαν προφανώ το που ζούσε. Η Τζέννη πίστευε ότι ένα από αυτού την κράτησε όμιρο, την κράτησε ζωντανή για αρκετέ μέρε και στη συνέχεια τη σκότωσε. Πιστεύει ότι επέστρεψε αργότερα για να αφαιρέσει το βαρέλι από τη λίμνη, έτσι ώστε ο θάνατό τη να φαίνεται τυχαίος Μέχρι σήμερα, η οικογένεια τη Ντέπη παραμένει πεπισμένη ότι δολοφονήθηκε. Να πω τώρα για του υπόλοιπου. Τους, γιατί στο νοσοκομείο, η Ντέπη ήταν υπεύθυνη για του εθελοντές. Ένα από αυτού την ενοχλούσε ιδιαίτερα, καθώ είχε ιστορικό ψυχιατρική ασθένεια και συχνά τη ζητούσε να βγουν έξω. Κάποια στιγμή κατάφερε να πάρει τον αριθμό του τηλεφώνου τη και άρχισε να την καλεί. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι ήξερε που έμενε και την απείλησε ότι θα την επισκεφτεί. Μετά την έβρεση του σώματό τη, ανακρίθηκε από την αστυνομία, ωστόσο είχε άλοθη, αλλά αρνήθηκε να κάνει τεστ ανείχνευση ψεύδου. Έφυγε από την πολιτεία λίγε μέρε αργότερα τώρα στο δεύτερο εθελοντή, ο οποίο και εκείνο προσπάθησε να αναπτύξει σχέση μαζί με την Ντέπη, τι εβδομάδε πριν την εξαφάνισή τη. Η Ντέπη του είχε πει ότι ήθελε να είναι μόνο φίλη, και κάπω έτσι έληξε η σχέση τη. Η Τζέννη πιστεύει ότι ήταν ο ύποπτο καλών στον τηλεφωνητή τη. Ανακρίθηκε επίση και αυτό από την αστυνομία, ωστόσο δεν βρέθηκαν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ήταν εμπλεκόμενο. Μέχρι και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, η υπόθεση τη Ντέπη Γούλφ έχει μείνει ανεξιχνίαστη. Αυτή ήταν η υπόθεσή μου. Ε, καλά, θα μισήσουν εμένα, αλλά εσένα θα σε λυθοβολήσουν Θα με λιθοβολήσουν, το πιστεύω. <laughs> το πιστεύω. <laughs> αλλά έχω να πω δύο-τρία πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να τα συντάξω, μάλλον σωστά, για να τα γράψω στα κείμενα που μόλις ακούσατε. Και οι πληροφορίε είναι ότι η οικογένεια της Δέπι έλεγε και η φίλη της ότι είχε έναν σύντροφο. Mm. Αυτό το σύντροφο δεν τον ανέκρινε ποτέ η αστυνομία. Δεν τον εμφανίζει σε κανένα άρθρο και γενικά είναι σαν να μην υπήρχε ποτέ. Ο Κέβιν και ο Γκόρντον, που υποτίθεται ότι ήταν φίλη τη, πολλέ θεωρίε συνωμοσία λένε ότι μπορεί να είναι αυτοί οι εμπλεκόμενοι στο συγκεκριμένο σκηνικό. Γιατί ο Κέβιν Γκόρντον ήταν διασώστης και είχε εξειδίκευση στο να κάνει διασώσει μέσα στη θάλασσα. Ήταν δηλαδή και λίγο ναυαγοσώστη. Mm -hmm. Ήξερε επίση να κάνει και mm -hmm. Όταν η Τζέννη φώναν. Του δύο φίλου τη, τον Κέβιν και τον Γκόρντον, να πάνε να τη βοηθήσουν. Ο Γκόρντον βρήκε το βαρέλι μέσα σε δύο λεπτά. Mm -hmm. Λε και ήξερε, ρε παιδί μου, Who πού είναι? μπορεί να είναι τοποθετημένο. Επίση ήταν ο μόνο ο οποίο πήγε. Δεν πήγε κανένα άλλο. Mm -hmm. Το άλλο το οποίο κάνει εντύπωση στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι η παντελή αδιαφορία τη αστυνομία και το σημείο που λένε στην οικογένεια ότι δεν υπήρχε βαρέλι, ενώ τη βρήκαν μέσα στο βαρέλι. Ναι, το οποίο και ξεφανίσανε. Ναι. Mm. Επίση το πιο καραμπάμ, ότι δεν γίνεται να πνίγει και αυτή η κοπέλα εκτό από το λόγο που βγάλανε ότι και καλά έπαιζε με τους κύλους της ναι. και πώς ζαλίστηκε έπεσε μέσα στη λίμνη πνίγηκε και δε βρέθηκε ίχνο νερού με τα πνευμόνια τη. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και τα ρούχα, τα οποία ήταν λάθο τελικά. Γιατί εντάξει, πε ένα, άντε, όντω, ένα να, να φόρεγε. Ρε παιδάκι με την μπλούζα του αγοριού τη, ξέρω εγώ, εκείνη την ώρα. Οπότε να ήταν η μπλούζα λίγο μεγαλύτερη. Το παντελόνι, τα παπούτσια, το σουτιέν. Όλα τρία νούμερα μεγαλύτερα. Φουσκώσανε κι αυτά σαν τον μπουφάν. Αυτό είπανε. <laughs> Όχι, αυ αλήθεια για το βαρέλι, αυτό είπανε. Ότι δεν ήταν καλά, γιατί μου δεν ήταν το βαρέλι, αλλά ήταν το μπουφάν. Το θέμα είναι όμω ότι αυτό που τη βρήκε έδασ σε περιγραφή το πώ τη βρήκε. Ναι, Είπε επίσης, ότι τη βρήκε μέσα σε ένα βαρέλι. Επίση, έλειπε το βαρέλι από το σπίτι, το οποίο είχε αφήσει το σημάδι ότι υπήρχε το βαρέλι εκεί. Εντάξει, βέβαια, θα μου πει, αυτό δεν είναι και τελείω πιστικό, μια και θα μπορούσε η ίδια να το έχει πετάξει, ξέρω εγώ, δύο μέρε πριν. Μέσα στη λίμνη. Όχι, μπορεί να το έχει πετάξει γενικά, γιατί δεν είμαστε σίγουροι ότι βρήκαν βαρέλι μέσα στη λίμνη, από τη στιγμή που το έχουν εξαφανίσει από τα πιστήρια. Εν μεταξύ, το εξαφάνιζαν οι αστυνομικοί. Η μαμά τη άκουσε του αστυνομικού να λένε ότι πρέπει να το εξαφανίσουμε αυτό το αποδεικτικό στοιχείο. Δηλαδή, έχω φάει το κεφάλι μου ξέρει πόσες θεωρίες συνωμοσία έχουν δημιουργηθεί πίσω από αυτό Θα μας πει σε λίγο Να σου πω εγώ ότι μάλλον ήταν οι ίδιοι οι αστυνομικοί που ψάχνανε στο, στην υπόθεση των Σόντερ στα δεδομένα ναι. Γιατί πάλι δεν ανακρίνανε κόσμο ναι. Έτσι γιόλο Δεν χρειάζεται ρε παιδάκι μου Και επίση τι φάση με αυτό το, το, το και καλά ναι, έλειπε Ναι αυτό ότι και καλά έλειπε τόσε μέρε από τη δουλειά. Ενώ τελικά δεν έλειπε. Δεν έλειπε. Και το ότι δεν έλειπε το εξακριβώσανε γιατί το προηγούμενο βράδυ πριν το τηλεφώνημα ήταν στη δουλειά τη. Ναι. Ο αριθμό που άφησε στον τηλεφωνητή ήταν από θάλαμο τηλεφώνου. Ήταν από θάλαμο νοσοκομείου. Από θάλαμο νοσοκομείου, οκ. Okay. Και εδώ είναι που κολλάνε, αν το σκεφτεί, οι εθελοντέ. Εμένα μου κολλάει λίγο το να είναι ένα από του δύο εθελοντέ. Γιατί? Γιατί. γιατί ο πρώτο του είπανε να περάσει από ανοιχτή ψεύδους και δεν πέρασε. Και ναι. δύο μέρες αργότερα έφυγε από την πολιτεία και εξαφανίστηκε. Ωραία, εντάξει, είναι λίγο ύποπτο αυτό. Παρ' όλα αυτά, αυτό για τον ανιχνευθεί ψεύδου, έχει βγει στην πορεία ότι τελικά και όσου δεν περνούσαμε, μάλλον δεν ήταν και πολύ σωστό το τεστ. Ναι, Γιατί εντάξει. υπάρχουν και τρόποι να σε πιέσει α πούμε αστυνομικό και εννοεί αυτό να και, και να, δείξει... να μην περάσει ναι. το τεστ. Και υπάρχει και τρόπο που το έχουμε δει και σε άλλε υποθέσει να μελετά αυτό το τεστ. Υπερχη μου, να καλμάρει τον εαυτό σου με διάφορα κόλπα κλτ και ενώ λες ψέματα να τα περνάς ναι, Ισχύει Βέβαια, για το γεγονός το ότι αρνήθηκε είναι ύποπτο από μόνο του και ο δεύτερο. Εντάξει, του δεύτερου δεν του ζητήσα να περάσει από ανοιχτευτή ψεύδου, αλλά και ο δεύτερο δεν ήταν τόσο συζητήσιμο. Ναι, το αυτοκίνητο παρόλα αυτά, γιατί να έλειπε, Γιατί να ήταν παρκαρισμένο σε άλλη θέση. Τι εννοεί. Το αυτοκίνητο είπε ότι ήταν παρκαρισμένο σε άλλη θέση από αυτή που το άφηνε συνήθω. Δεν ξέρω. Γιατί μπορώ να φανταστώ, ρε παιδάκι Κοίτα, αυτό που μπορώ να φανταστώ είναι δύο πράγματα βασικά. Το ένα είναι ότι αυτό ο σύντροφό τη που δεν τον ψάξανε ποτέ, που οι γονεί τη ότι υπάρχει και δεν έχει που θα να του λέξουν στα άρθρα που διάβασα και στα βίντεο τα οποία είδα δεν τον λένε κάπου ότι αυτός μπορεί να της έκανε ό,τι τη έκανε να τη δολοφόνησε mm -hmm. αλλιώς μετά πηγαίνει ο, ο νους μου ο νους σου. Ναι, στο φύλλο που ξέρει από καταδύσεις. Και αυτό πάλι. Γιατί, ποια αφορμή να είχε, Μπορεί να ήταν ερωτευμένο μαζί τη και να τη το είπε, και εκείνη να του είπε: Έχω σχέση και δεν θέλω. Και αυτό πάνω στα νεύρα του. Ωραία. Τα κουτάκια που βρήκανε με αλκοόλ έξω από το σπίτι. Το 1985 δεν νομίζω ότι υπήρχε το DNA. Υπήρχε στην Αμερική. Νομίζω υπήρχε στα αρχικά του α, στάδια. Α, αλλά... Η εξέταση DNA. Θέλω Σουλή... να πω: Οι μου δεν το καν. Τίποτα. Οι έρευνε οι οποίε κάνανε για να καταλάβει ήταν περισσότερο από την πλευρά της η τσάντα της που ήταν κάτω από το ε, κρεβάτι της Μάλλον υποδηλώνει ότι ό,τι έγινε έγινε στο σπίτι της Επίσης, βασικά το μόνο σημάδι που μπορεί να υποδείκνει το ότι πάλεψε για κάτι ήταν στα δάχτυλά της όπου υπήρχαν εκδορές Που πολλοί λέγανε ρε παιδί μου ότι μπορεί να προσπαθούσε να βγει από το βαρέλι Κάποιοι άλλοι λέγανε ότι μπορεί να ήταν η αντίσταση απέναντι στο φίτι. Ε, λογικά αυτό ήταν. Ε. Τέλο πάντων, παρόλα αυτά, θα έπρεπε ξεκάθαρα. Επειδή δεν βρέθηκε με στο σώμα τη ε, νερό. νερό. Να το ενδεχόμενο του πνιγμού. Το 1985, μάλλον στη Βόρεια Καρολίνα. Είχαν προβλήματα στα αστυνομικά <laughs> του τμήματα. Στο Φέιντεβιλ είχαν προβλήματα. Το οποίο είναι όντω πολλέ οι συμπτώσει. Για να είναι τελείω τυχαία όλα τα πράγματα. Ρεπέτακι, εντάξει, ξεκάθαρα τυχαίο είναι. Αλλά Χριστούγεννα εξαφανίστηκε. Πρώτη του. Του μήνα τη βρήκανε. Του μήνα, ναι, τη βρήκανε. Και ξεκίνησαν να ψάχνουν οι αρχές και τα λοιπά Ή που κάνανε τραγικά λάθη Με ερωτηματικό Δεν κάνανε καθόλου καλά τη δουλειά τους με Κρύβανε δομαστικό... κάτι Μπορεί, μπορεί, γιατί σκέψου ρε παιδί μου Εγώ φαντάζομαι το Fateville Και μετά από την προηγούμενη υπόθεση Σαν μια μικρή πόλη Είναι. Όπου μεταξύ τους Μάλλον γνωρίζονται όλοι Κάνω και ρήμα <laughs> Ναι και μπορεί ο ένα να ήθελε να καλύψει τον άλλον Μάλιστα Δεν ξέρω Σαν... τι, τι άλλο θα μπορούσε να είναι Δεν ξέρω, δεν ξέρω Εντάξει να κάνουμε την υπόθεση ότι ίσως ήταν θέμα μαφίας Μαφία δεν νομίζω oh, εντάξει Αλλά... Ρε εσύ κοίτα εγώ πιστεύω ότι όποιο τη σκότωσε Μάλλον την έπνιξε Δηλαδή της προκάλεσε ασφυξία με κάποιο τρόπο ναι. Και γι' αυτό την έβαλε μέσα στο βαρέλι Δεν ξέρω αν την έβαλε σε βαρέλι ή όχι Γιατί ας πούμε αν ήταν ο και... ο π.χ. Ναι. Που μπορεί να το έκανε, γιατί α πούμε πήγε κατευθείαν στο σημείο που μπορεί να ήταν. Που αν τώρα τα λέμε και όλα αντικειμενικά, σε μια αρχή λίμνη, ε, λίγο να ξεκινήσει να ψάχνει ότι okay, θα το βρει. Δεν είναι να πει δηλαδή ότι χρειάζεται και τρελάτε. τέτοια. Τώρα, το ότι βρήκε σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα πατημασιέ, αυτό λίγο. Και πώ τι βρήκε τι πατημασιέ. Ε, εντάξει, φαίνονται. Ε, πατημασιέ και σούρσιμο. Το σούρσιμο, απ' την άλλη δεν ξέρω. Μα, τώρα. το σούρσιμο με το βαρέλι έχει γιατί σου ξαναλέω: Το βαρέλι ήταν 200 λίτρα. Mm -hmm. Θα σου βρω και φωτογραφίε mm -hmm. να τι βάλει να το δείτε και ήταν υψηλό. Mm -hmm. Το βάθο το οποίο βρέθηκε ήταν ένα 70. Είναι λογικό, άμα κάτσει και το σκεφτεί, όταν τραβά, να βάλει μέσα ένα βαρέλι με έναν άνθρωπο, μάλλον μέσα. Γιατί δεν θα έσερνε και τον άνθρωπο. Εκτό αν πέταξε το βαρέλι και έσερνε τον άνθρωπο. Αυτό μου ακούγεται πιο πιθανό. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα ολόκληρο βαρέλι, το οποίο είναι ούτω ή του μεγάλο και ατσούμπαλο, να του βάλει και βάρο. Μέσα που σιγά σιγά με το νερό θα αποκτούσε κι άλλο βάρο μέσα. Πώ θα το βυθίσει από ένα σημείο και μετά, δηλαδή θέλω να πω, όταν θα ξεκινήσει να γεμίζει αυτό το πράγμα νερό, θα γίνει ασήκωτο. Δεν mm. υπάρχει και πώ θα το σηκώσει μέσα σε μια λίμνη, από την οποία ε, κάτω είναι λασπουριά. Οπότε δεν μπορεί να πατήσει και καλά για να το πα λίγο πιο μέσα και λίγο πιο μέσα. Ναι, οπότε μπορεί όντω πρώτα να έρξει το βαρέλι και ναι, μετά να προσπάθει να τη βάλει μέσα. Αλλά γιατί η αστυνομία είπε ότι δεν υπήρχε βαρέλι, Εγώ αυτό δεν κατάλαβα. Απ' την άλλη, η αστυνομία είπε... γιατί δεν έψαξε εξ αρχή λίμνη. <laughs> Τώρα και είσαι χειμώνα να μπει με στην κλμη. Δηλαδή εντάξει Δεν του σκέφτησε και στη βόρεια Καρολίνα, κάνει το Να ανάψουμε μια φωτιά. <laughs> Κάθε ένα σπίτι, παιδιά, να σας τα δούμε λίγο. Δεν ξέρω. Μου φάνηκε και εμένα πάρα πολύ περίεργο. Και σου ξαναλέω, δεν είναι μεγάλη υπόθεση το καταλάβατε αλλά είναι πολύ περίεργη. Είναι όντω. Και όντω οι πληροφορίε οι οποίε υπάρχουν στο ίντερνετ αν εξερέσει τι ατελείωται σελίδε από θεωρίε συνωμοσία που έχουν βγάλει στο ρετιστ δεν δίνουν κάτι άλλο. Έχεις μερικές από αυτές. δεν δηλαδή θα μπορούσε να μα πει περίπου τι μπορεί να σκέφτεται ο κόσμος πέρα από το, από το, από το αγόρι, που πούμε. Σκέφτονται Και... πάρα πολύ, σου ξαναλέω... Το μήνυμα στον τηλεφωνητή, το ποιος μπορεί να το άφησε και για ποιο λόγο, ρε παιδί μου, το έκανε όλο αυτό. Γιατί με αυτό το μήνυμα υποδηλώνεται, θα έλεγε κανείς, ότι αυτή η γυναίκα έλειπε πάρα πολλές μέρες από τη δουλειά τη. Ναι, έτσι υποστηρίζει αυτός που άφησε το μήνυμα. Ναι, που λέει ρε παιδί μου, ότι αν είσαι εσύ αυτός ο οποίος την έχει σκοτώσει, πώς αφήνει μήνυμα μία μέρα αφού τη σκότωσες λέγοντας ότι πολλέ πολλές μέρες. Εντάξει, να θολώσει τα νερά. Μα ποια νερά, υποτίθεται. Ε, ήταν ήδη θολωμένα τη αλλά... <laughs> ε... Όχι, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λες Καλά, χαζό ήταν κι αυτό. Δεν ήταν χαζό, όχι. Απλά ήθελε να σου λέω, να θολώσει τα νερά. Τώρα αυτό πίστευε ότι θα μπερδέψει τι αρχέ ή ότι θα μπερδέψει την οικογένεια. Αυτό θεώρησε ζωστό να κάνει. Δεν είναι κι όλοι το πρώτο μυαλό για να κρύβουν τα στοιχεία. Αλλά το ότι δήλωσε ότι αυτή έλειπε από το νοσοκομείο σημαίνει ότι ήξερε ότι πηγαίνει στο νοσοκομείο, ότι δούλευε εκεί anyway. Άρα ήξερε, την ήξερε αρκετά. Eat αυτό λένε και οι. Την παρακολουθούσε, ναι, αυ... ναι. Αυτό αλλά... ήθελα να πω ότι πάνω σε αυτό το μήνυμα, ρε παιδί μου στηρίζονται και λένε ότι μπορεί να ήταν κάποιο τόλκερ ο οποίο την είχε βάλει στο μάτι, έβλεπε το πρόγραμμά τη και απλά μία μέρα αποφάσισε ότι θα πάει και θα της επιτεθεί με τον όποιο τρόπο. Ναι, ωραία. Κοίτα, τώρα που την είδα και έχω έτσι το πρόσωπό τη στο μυαλό μου, μπορώ να σου πω ότι, okay, ήταν ένα γλυκό κοριτσάκι. Το να την κυνηγούσαν και τόσο πολύ πάλι απ' την άλλη και να ήθελε κάποιο να τη δολοφονήσει γι' αυτό. Δεν μου πολύ κολλάει στο μυαλό. Πιο πολύ με ανησυχεί το γεγονό ότι οι αρχέ και όλοι οι υπόλοιποι κρύβανε στοιχεία, παρά το ότι κάποιο άλλο μπορεί να ήθελε να τη κάνει κακό. Αυτό το οποίο φαίνεται πάρα πολύ περίεργο είναι το κομμάτι με τα ρούχα. Ναι. Και εγώ εκεί κολλάω περισσότερο. Και στο για ποιο λόγο η αστυνομία να τη δώσει τη οικογένεια τα ρούχα τα οποία υποτίθεται ότι βρέθηκαν, ότι ήταν εντυμμένοι ρε παιδί μου, ντέπ. Και να είναι ρούχα λινού. Ναι, αυτό, λέω. αυτό δεν μου κολλάει καθόλου. Γιατί μου δείχνει ότι οι αρχέ θέλανε πραγματικά να κρύψουν κάτι. Δεν ψάξαν σωστά το αυτοκίνητο. Δεν μα ενδιαφέρει γιατί βρέθηκε σε άλλη τοποθεσία. Το βαρέλι λείπει. Αν υπήρχε βαρέλι, πιο βαρέλι. <laughs> <Τι> <laughs> <ξέρω>. <laughs> <Κατανοίες>. <laughs> δηλαδή και το γεγονό π.χ. που είπε ότι το βαρέλι αυτό χρησιμοποιούταν για σκοποβολή. Mm? Από ποιον από την ίδια. Από την ίδια του φίλου. Ξέρω εγώ, μπορεί να παίρνανε κουτάκι και να τα βαράγανε. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Δεν okay. ξέρει. Μου βρωμάει Μου πολύ <laughs> αυτή η υπόθεση. Αυτό για τα ρούχα. Και γιατί βρέθηκε. Γιατί αν όντω βρέθηκε με αυτά, μπορούμε να φανταστούμε ότι κάποιο, μάλλον αυτό ο οποίο τη σκότωσε, μπορεί να την ανάγκασε να τα φορέσει. Ωραία. Έστω ότι ήταν με κάποια παρέα με την οποία ξέρω εγώ. Μπορεί να. Εν δεν βρέθηκε και αλκοόλ. Ο, ούτε αλκοόλ ήταν αρκωτικά. Στον οργανισμό τη. Οπότε και να έκανε και κάτι... σημείο πνιγμού. Δηλαδή βρέθηκε ίχνο πνιγμού. Αυτό. Το να βρέθηκε να κάνει κάτι άθελά να την αναγκάσανε θα πρέπει να το κάνε τελείω νυφάλια. Ναι. Δεν mm είναι. -hmm. Anyway. Όχι. Και εδώ ρε παιδί μου και στα σχολεία. Δε... Ναι, ναι. Εκεί κολλάνε όλοι. Στο... Τα ρούχα. Πώ πέθανε. Δεν, αυτή τη στιγμή δεν με καίει το πώ πέθανε. <laughs> με καίει το ποιο. Πε μου κάτι. Δεν είναι. Ναι. Συγγνώμη δεν για αυτό που θα ακούσετε κι εσεί, αλλά δεν θα μπορούσε να είναι τέλεια μπλε ιστορία. Ναι, θα μπορούσε να είναι. Δεν είναι μπλε ιστορία. Είναι αλήθεια. Δεν είναι μπλε ιστορία γιατί οι μπλε ιστορίε έχουν μια εξήγηση από πίσω αυτή. <laughs> δεν έχει καμία εξήγηση. Εντάξει. Και αυτή θα έχει μια εξήγηση και μάλλον θα είναι από αυτέ οι καμένε που έχουν και μπλε ιστορίε. Ώρες, ώρες. Ναι. Αλλά τέλος πάντων Πήγαινε να παίξει με τα σκυλιά τη στα ριχά και ξαφνικά βρέθηκε. Αυτή ήταν η αιτιολογία που δώσαν οι αστυνομικοί. Η κασία που κάνανε. Ναι, ναι. Αλλά πώ πνίγηκε. Τα σκυλιά τα εξετάσαν για να δουν αν έχουν χώματα στα, στα πατούσια του. Εδώ. Ή στο τρίχωμά του. Τήλανε. Θα σου λέγανε. Τρία νούμερα. Αλλά... Δεν ξέρω. Μάλιστα. Απλά ρε, παιδί μου. Έκανε, έχει κάνει προσεγμένα, τα φρόντιζε και είπαν ότι τα σκυλιά της βρέθηκαν ατάιστα, που σημαίνει ότι πόσες ώρες μπορεί να έλειπε. Εντάξει, ώστε υποθέσουμε αν έγινε αργά το βράδυ, νωρίς βασικά, όχι αργά, αν έγινε νωρίς το βράδυ η δολοφονία, σε πολλά εισαγωγικά και τη βρήκανε την Μία ημέρα μετά ναι, είναι μία ημέρα στα τα σκυλιά. Και τα σκυλιά που υποτίθεται ότι είχε δύο. Mm. Ωραία. Πώ και δεν κάνανε χαμό Τι να σου πω, σε έχουν... κάποιον ο οποίο μπήκε και πήραξε το αφεντικό του. Έχουν και αυτοί αυτό το κόλλημα στην Αμερική εκεί πέρα. Πάνε και μένουν 7 μίλια λέει, έξω από το τέτοιο 6,5 χιλιόμετρα. Κάτσε, ρε, φίλοι. Πήγε λίγο πιο κοντά στον πολιτισμό. Πα και μένει μέσα, μέσα στην ερημιά. Δίπλα σε μία λίμνη. Δεν ξέρω, Θα έχω κάψει ε. και εγώ έχω Λίγο έλεο κάπου. <Κι>, κι εγώ, κι εγώ έχω καίει. <Κι> Αλλά δεν ξέρω. Εγώ σου λέω: Τι είναι ο περισσότερο να πιστεύουν ότι. Στη... Μάλλον ένα από του δύο φίλου τη τη σκότωσε. Αυτοί που βοηθήσαν στι ναι. έρευνε. Δεν ξέρω. Εγώ τίνω πιο πολύ για το νοσοκομείο κάτι, αλλά δεν είμαι και σίγουρο αν πρέπει να κατηγορήσουμε σ' όνειρο του εθελοντέ, γιατί μπορεί ίσα ίσα να το κάνανε επίτηδε να θέλουν να περάσουν αυτή την πληροφορία ότι άξε, δύο εθελοντέ τον κυνηγά, την κυνηγούσαν. Ναι. Ώστε να υποψιαστούν αυτού. Γιατί θα μπορούσε όντω να είναι κάποιο υπεύθυνο τη. Υπεύθυνο τη. Ναι, κάποιο ανώτερη θέση από την ΤΕΠΗ, που στο νοσοκομείο όντω να την κυνηγούσε και να ήθελε να την το κορίτσι του Εκείνη να αρνήσει και να είπε okay, Ναι θα μπορούσε Καλά ούτε εγώ κατηγορώ τους δύο Τους φίλους που ε, βοηθήσαν Απλά εντάξει, ρε παιδί μου φαίνεται λίγο περίεργο Γιατί υποτίθεται ότι η αστυνομία Είχε πάει και είχε δει Και αυτή την, ε, ε, τη λίμνη Και δεν είχαν δει τίποτα ε, την είδα να παίξω αυτό. φτάνει Και ποιο μα λέει εμά ότι δεν την είχε σκοτώσει αλλού και πήγε και την άφησε στη λίμνη. Και αυτό ίσω να δικαιολογεί και το γιατί τα σκυλιά δεν κάνανε χαμό. Δεν ξέρω. Και ο σύντροφός τη. Πού είναι ο σύντροφός της Αν υπήρχε. υπήρχε. Ναι, αλλά οι γονεί λέγαν ότι υπήρχε. Ναι, ωραία, γιατί δεν δώσαν ονόματα. Δεν το ξέρω αυτό. Ε, κατάλαβε. <σχ> Γι' αυτό σου λέω: Αν υπήρχε. Και αυτή άμα ήταν τόσο σίγουρη ότι θα μπορούσε να το έχει κάνει εσένα, δηλαδή, άμα σκοτώσει το παιδί και έλεγε ότι. Μα είχε και ένα σύντροφο, δεν θα έλεγε όνομα. Δεν θα έλεγε έτσι. Δεν θα έκανε όλο και κάνεις... πιο χαμό αν οι αρχέ γυρνούσαν και λέγανε Όχι, αφήστε τον αυτόν don't... Τι εννοεί. Εγώ αυτό θα, θα βγαίναν, πήγαινα. Θα βγαίναν άρθρα, θα, πηγαίναν, θα πιάναν δημοσιογράφου, θα του λέγανε ότι οι αρχέ κρύβουν τον τάδε. Θα υπήρχαν άρθρα, θα υπήρχαν. Εντάξει, βέβαια, 1985 στο ναι. το Φέιτιβιλ. Δεν ξέρω, είπαμε ότι αυτό το μέρο δεν είχε καλό ιστορικό γενικά. Ήτανε λίγο ότι να είναι όλοι του. Δεν ασχολιόντουσαν με τον συνάνθρωπο. Γεια, yeah, Μότι. Δεν δdevkitατε μπορείτε να με βρείτε στα <laughs> <laughs> <laughs> δεν έχω κάνουν προβλήμα πολύ. Θα το δεχτώ. Δεν θα μπορούσε να κλείσει καλύτερα αυτό ο μήνα. Αν δεν υπήρχε αυτή η ακραία μυστηρώτη εξαφάνιση Έτσι. Έχουμε... Και δολοφονία τη. Έχουμε ξεχάσει να το πούμε δύο επεισόδια και θα το πούμε σε αυτό. Στείλτε mm. ότι αυτοκολλητάκι νομίζετε για αυτήν την υπόθεση. Εγώ στο συγκεκριμένο θα βάζα ένα τεράστιο ερωτηματικό. <laughs> Μαζί με ένα βαρέλι. Ναι, Ρε, στείλτε στείλτε ένα το βαρέλι, βαρέλι. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Να έρθετε στο Instagram ενοείται όπω σα παρακαλάμε σε τόσα και τόσα επεισόδια. Γι' αυτό να μα πείτε τι γνώμη σα, να κάνετε τι υποθέσει σα. Τι εικασίε σα κι εσεί, ναι. Έτσι. Εννοείται πω θα ανέβουν. Α, μπράβο! Και μια και το θυμήθηκαν, θα το πω σε λίγο. Εννοείται πω θα ανέβει πάλι ένα story στο οποίο θα σα ρωτάμε τι πιστεύετε ότι έχει γίνει, για να απαντήσετε κι εσεί εκεί πέρα. Τα οποία story πλέον θα τα αποθηκεύουμε στα highlights, ώστε να μπορείτε να τα βλέπετε και πιο μετά. Αν ακούτε το επεισόδιο άλλη μέρα, να πηγαίνετε και να ανατρέχετε εκεί πέρα να βλέπετε τι πιστεύει και ο υπόλοιπο κόσμο. Εγώ να πω ότι με άφησε με πολλέ απορίε. Αυτό <ΣΣ2> Αυτό ήταν ο σκοπός μου Τέλεια Τι έγινε με την Τέπη Γουλφου Γεωργάκη Τι έγινε Τη γουστάρει χωριά της Τη γουστάρει για να σε Δεν ξέρω Ξέρω ότι είναι μια υπόθεση Ακραία περίεργη Δεν έχει απαντηθεί για τον κανένα λόγο αλλά έπρεπε να μοιραστώ αυτή την, την ανησυχία που είχα mm -hmm. Αυτές Όσο τις συγκασίες Ναι ρε παιδί mm. μου Γιατί η αλήθεια δεν δίνουν και πολλές πληροφορίες Δηλαδή αν λέμε μία εδώ για την Ελλάδα ότι δεν δίνει Στο εξωτερικό Δεν ήταν ότι δεν δώσαν πληροφορίες η αλήθεια είναι Είναι ότι δεν ερευνήθηκαν πολλά πράγματα Οπότε δεν έχουμε καθόλου στοιχεία ναι. Άρα φαπάρια θα πάρτε, έχει δίκιο. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που μα κλείνει έτσι αυτόν τον μήνα μυστηρίου. Μάιε μήνε μυστηρίου. Έτσι. Το είπαμε τη σωστή σειρά αυτή τη φορά. <laughs> θα ήθελα εγώ να σα ρωτήσω με τη σειρά μου εάν θέλετε να κάνουμε αφιερώματα και σε άλλου μήνε και τι αφιερώματα θα θέλετε να είναι αυτά. Mm. Να είναι α πούμε για. Να είναι α πούμε π.χ. μήνα περίεργων γλυστειών. Να είναι μήνα μόνο εγώ, εξαφανίσεων. Να είναι μήνα. Ε που θέλετε να ασχοληθούμε με υποθέσεις διαφορετικής φύσεως. Και όχι τόσο, ρε παιδί μου, πλατεριέ και δολοφονίες. Ναι, Ξέρετε, κανένα οικονομικό έγκλημα, κανένα ιστορικό έγκλημα, γιατί εντάξει, όλα αυτά εγκλήματα είναι. Και εμείς, όπως έχουμε πει, είμαστε εδώ για να τα ερευνούμε και να τα συζητάμε. Σωστότατα. Δεν έχουμε πιάσει ντε και καλά εκεί τις δολοφονίες ή τις εξαφανίσεις. Το Θέλουμε όλιο, να διαβρύνουμε. Όλοι έχουμε φέρει αυτό βατοπέδια, κοσκοτάσε, ασπίσε, ο, ο, τελειώσαμε να το πούμε καιρό. <laughs> Μόνο μια εβδομάδα Ωραία. Ελπίζω να μην σα έσπασα πολύ τα νεύρα. Όχι, μωρή, μια χαρά ήταν. Ε. σα ίσα που ξυπνάνε έτσι, αυτέ τι υποθέσει ξυπνάνε το μυαλό γιατί το κάνουν να λειτουργούν. το έχουμε ξαναπεί αυτά. Επίση, μπορείτε να ψάξετε όλη αυτή την υπόθεση. Έχουν βγει και βιντεάκια στο YouTube αν θέλετε να κάτσετε να τα δείτε. Ε, και εκεί την ίδια πορεία θα ακούσετε. Υπέροχα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Είμαι η Μαρία. Είμαι ο Γιώργο. Και μαζί είμαστε. The Crime Groupers. Τα λέμε ξανά. Ακρισάνα. Τα λέμε ξανά. Ναι. Τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο. Είναι αφού είναι τελευταίος τελευταία βδομάδα. Φίλια πολλά και γεια σα. Bye.